Τα δύο προηγούμενα Σάββατα ομιλήσαμε εδώ για το αμάρτημα της ειδωλολατρίας και σας παρουσίασα διάφορες μορφές ειδωλολατρίας οι οποίες ανθούν και ευδοκιμούν όχι μέσα σε λαούς και έθνη που δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό αλλά ανθούν δυστυχώς και ευδοκιμούν αυτές οι μορφές ειδωλολατρίας μέσα στο ορθόδοξο έθνος μας στην ορθόδοξη πατρίδα μας ανθούν και ευδοκιμούν μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Και ενώ εξωτερικός μεν δείχνουμε ότι πιστεύουμε στον των αληθινών Θεών και ενώ τούτο το δηλώνομαι με το βάπτισμα που σχεδόν όλοι φέρουμε και ενώ δηλώνομαι ότι πιστεύουμε στον των αληθινών Θεών με το ότι γράφει η ταυτότητά μας ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και ενώ όλοι εξωτερικώς μεν, με τους τύπους δείχνουμε ότι είμαστε τέκνα του αληθινού Θεού δυστυχώς η πράξις διαψεύδει, δυστυχώς οι πράξεις, οι πράξεις μας Διαψεύδουν την πραγματικότητα, διαψεύδουν αυτόν τον τύπο και ενώ τυπικώς είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι, πρακτικός και ουσιαστικός είμαστε ειδωλολάτρες. Γιατί είσαι, θα μου πείτε, είσαι βαρύς εις χαρακτηρισμού σου. Ομιλείς με σκληρά γλώσσα, όπως και μου το λένε πολλοί. Δεν ξέρω τι είμαι εγώ, εγώ θα σας παρακάλαγα εσείς να μου πείτε τι είστε. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι βαρύς στους καρακτηρισμούς μου, αλλά ήθελα εγώ να κάνω ένα ερώτημα σε εσά. Και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι με χαρακτηρίζουν ότι είμαι βαρύς και ακραίος. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα ερώτημα. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί ή να κρυβόμεθα πίσω από το δακτυλό μας. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί ή να ζούμε μέσα στο ψέμα και στην απάτη. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί να μας λέει κάποιο την αλήθεια ή θέλουμε κάποιο να μας παραμυθιάζει και να μας λέει ψέματα προκειμένου κι εμεί να αισθανόμαστε ότι ζούμε ωραία και όμορφα και καλά. Μήπως όπως είπε κάποιος στρούθοκαμιλίζομαι Ξέρετε τι κάνει η κάμιλος; Η κάμιλος είναι ένα κτηνό ένα, ένα, ένα πουλί είναι πολύ τεράστιο, μεγάλο Αυτό λοιπόν τι κάνει Όταν το κυνηγούν η κυνηγοί να το σκοτώσουν για το φύλλωμά του για τα το φτερά του τι κάνει Από το φόβο του τόσο του κόβει, πουλί είναι, ανοίγει μια τρούπα χάμου στο, στο, στην άμμο και βάζει το κεφάλι της μέσα. Και επειδή αυτή η Στρουθοκάμηλος δηλαδή δεν βλέπει τους εχθρούς, νομίζει ότι επειδή έκρυψε το κεφάλι της, νομίζει ότι και οι εχθροί, οι κυνηγοί δεν τη βλέπουν. Και κάθεται κατά αυτόν τον τρόπο φυλαγμένη. Και ασφαλώς είναι για τους κυνηγού οι οποίοι εύκολα μπορούν να το χτυπήσουν και να το σκοτώσουν. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Στρουθοκαμιλίζομαι. Δεν θέλουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα και τι κάνουμε. Κρύπουμε το κεφάλι μας, κλείνουμε τα μάτια μας. κλείνουμε τα μάτια μας. Δεν θέλουμε να ακούμε την αλήθεια και βολώνουμε τα αυτιά μας. Ή μα φαίνεται βαρύς ο λόγο του Θεού γιατί λέει την αλήθεια. Γι' αυτό θα ήθελα εδώ που έρχεστε, πιστεύω ότι έχετε όλη η καλή διάθεση μέσα σας, Έρχε, έχετε ευλογημένη διάθεση μέσα σας και θα ήθελα λοιπόν να έρχεστε με αυτή τη διάθεση. Όχι να ακούτε, όπως είπε κάποιος πάλι, τα αρέσκοντα, να, αλλά να ακούτε τα πρέποντα. Τι θέλετε να σας λέω, τα αρέσκοντα, αυτά που σας αρέσουν ή αυτά που πρέπει να σας πω αυτά που πρέπει ασφαλώς όχι αυτά που μας αρέσουν αυτά που πρέπει λοιπόν και εγώ προσπαθώ να πω αν και σας έχω πει πολλές φορές με αυτά που λέω καυτηριάζω και τον ίδιο μου τον εαυτό και την ίδια μου τη ζωή έχουμε λοιπόν σας έδειξα μορφές ιδωλολατρίας σας έδειξα ότι Θεός σήμερα δεν είναι ο αληθινός Θεός τουλάχιστον για το μεγαλύτερο πληθυσμό της Ορθοδόξου Πατρίδος μας Θεός σας έδειξα σήμερα είναι η μόδα Θεός είναι η μπάλα, ο αθλητισμό. Θεός σήμερα είναι τα λεφτά Θεός σήμερα είναι οι γάτες και τα σκυλιά Οι γάτες και τα σκυλιά είναι Ας σας πω κάτι το έλεγα προχτές την Πέμπτη σε μια ομιλία αυτό. Να κάνω εδώ μια παρέκβαση. Την Περασμένη Κυριακή, την Περασμένη Κυριακή, παρακαλώ θέλω να προσέξετε και να μην μιλάτε μεταξύ σας. Την Περασμένη Κυριακή εορτάζαμε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο, την έξωση. Σε μια ομιλία λοιπόν που έκανα, μιλούσα για τη δημιουργία Έφτασα σε αυτό το σημείο που λέει εκεί η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έβαλε, λέει τον Αδάμ να διαλέξει ανάμεσα στα ζώα ποιο ζώο του έκανε για να το πάρει για συντροφιά του. Και έβαλε μπροστά, λέει, στον Αδάμ και πέρασαν όλα τα ζώα που είχε φτιάξει ο Θεός. Και ο Αδάμ Μεν έδινε ονόματα στα ζώα τα ονόματα δηλαδή που έχουν σήμερα τα ζώα, το ένα το λέμε σκυλί, το άλλο το λέμε γατί, το άλλο το λέμε λιοντάρι, το άλλο το λέμε αρκούδα. Αυτά όλα ο Αδάμ τα έδωσε αυτά τα ονόματα. Αλλά λέει κανένα ζώο δεν ευρέθηκε όμοιο προς τον Αδάμ για να του κάνει παρέα. Και έτσι ο Θεός τον αποκοίμησε τον Αδάμ και πήρε από την πλευρά του και έφτιαξε την Εύα, την γυναίκα. Τι μας λέει αυτό Το σκυλί βέβαια και το κατή είναι να εξυπηρετού τον άνθρωπο και βέβαια ποτέ δεν είμαι σύμφωνος με το να βασανίζουμε αυτά τα ζωντανά Όχι Ούτε να τα σκοτώνουμε ανεπίως Όχι Αλλά Όχι να τα βάλουμε και να κοιμόμαστε και δίπλα Όχι να τους τρώσουμε και κρεβάτι μας στο σπίτι Όχι να ζουν σαν άνθρωποι όχι αντί για παιδιά να έχουμε σκυλιά και γάτες Όχι Είδατε τι λέει Δεν εβρίκε ο Αδάμ άνθρωπο όμοιο προς Αυτόν ε, Ζώο ζώ, που να του κάνει παρέα Κανένα Κανένα Δεν αναπαύτηκε ο Αδάμ στα ζώα Σαν να μας λέει τι Ότι άλλα τα ζώα Άλλος ο άνθρωπος οι γάτες είναι να πάει να κοιμηθεί με τα γατιά. Η γάτα να κοιμηθεί με το γάτο και με το γατή Και το σκυλί με το σκυλί. Και η σκύλα με το σκύλο. Και ο αρκούδος με το αρκούδι. Στο σπίτι μέσα ζουν άνθρωποι. βάλουμε τα γατιά και τα ζώα. Και μάλιστα η σαντικατάσταση των παιδιών. Γιατί σήμερα το μάθαμε το παραμύθι του σαντανά, ένα, δυο παιδιά, δυο, τρία, πέντε, έξι, σκυλιά, γάτες, αβέρτα, γιωμίσαν τα σπίτια ζωντανά σήμερα. Θεός λοιπόν, Θεός επανέρχομαι στο θέμα μου, Θεός, ο σκύλος, Θεός η γάτα, Θεός, τα λεφτά, Θεός, Θεός, ποιος είναι Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιησούς Χριστός, κατά τη γνώμη σας, είναι ο Ιησούς Χριστός Θεός. Δεν είδατε τα χάλια, δεν είδατε τον αδρουλάκι. Δεν είδατε. Είναι Θεός. Πώς τον τζελοπάτησε έτσι. Και καλά αυτός. Καλά αυτό το κάθαρμα. Καλά αυτός ο άθιος, ο βάτραχος της Αποκαλύψεως. Καλά αυτός. Καλά αυτός. Αλλά εμείς, εμείς, εμείς ρε παιδιά, εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε σε Χριστό αν σε έβριζε κάποιος ως τη μάνα τον πατέρα σου που στο κάτω κάτω άνθρωπος είναι αμαρτωλός είναι η εκείνος και τον έλεγε πόρνο τον έλεγε βρώμικο έλεγε ότι εσύ σε νόθο παιδί έλεγε ότι δεν είναι, δεν είναι η μάνα σου αυτή είναι μια πόρνη τι θα έκανες τι θα έκανες θα σταύρωες τα στα χέρια σου και θα έλεγες τι ωραίο βιβλίο το πήραμε το διαβάσουμε το πού είναι ο Θεός λοιπόν ποιος από εδώ από την Ελλάδα έχει Θεό τον Ιησού Χριστό ποιος ελάχιστοι μόνον. αυτοί οι οποίοι ξεσηκώθηκαν αυτοί οι οποίοι έβραζε η συνειδησή τους μέσα έβραζε η καρδιά τους διαμαρτύρετο μέσα τους το είναι τους ολόκληρο διαμαρτύρετο αν είναι Θεός ο Ιησούς Χριστός τότε όχι ένας κεριο όχι χίλιοι και δύο αλλά αν αυτά τα 98% τα 100 που λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό πίστευαν πράγματι στον Χριστό, τότε αυτό το άθλιο υποκείμενο θα, θα, έπρεπε, θα έπρεπε από την πρώτη νύχτα, όχι που έγραψε, αλλά που διανοήθηκε να γράψει το πιο αισχρό βιβλίο, θα έπρεπε αμέσως να σκέφτεται πώς θα αποδράσει από την Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να κάνει. Και όχι, όχι μόνο δεν σκέφτεται να αποδράσει, αλλά βλέπετε, βλέπετε, βλέπετε, σας παρακαλώ. Βλέπετε, τον καλύπτουν όλοι, τον καλύπτουν. Αυτοί οι κύριοι που θα πάντα τους ψηφίσετε μεθάβιο, αυτοί οι κύριοι που σας εκφράζουν, είτε Πασόκ λέγετε, είτε Νέα Δημοκρατία λέγεται, είτε καπακάπα λέγετε, είτε δεν ξέρω τι πώς λέγετε. Βγέτετε να τους ψηφίσετε, είδατε κανένα από δαύτες. Μήπως είδατε κανένα κόμμα να υπερασπίζεται τον Ισού Χριστό Εγώ σα το είπα και πάλι και θα το ξαναπώ Σα το είπα και πάλι και θα το ξαναπώ Αν έβλεπα έστω και ένα κόμμα Έστω και ένα κόμμα που δεν είδα Ένα κόμμα να έβλεπα ένα κόμμα Και να έβλεπα ότι σαν κόμμα να έβλεπα και να άκουγα Ότι σαν κόμμα καταδικάζομαι αυτό το εσχρό βιβλίο σας ομοιρώ ειλικρινά, από αυτό το βήμα και μόνον θα, θα, θα σας έκανα διαφήμιση αυτού του κόμματος. Να πάνε να το ψηφίσετε όλοι σας. Κανένας. Κανένας. Όλοι εσχροί, όλοι βρώμικοι και αιρενοί. Κανένας δεν, δεν, δεν, δεν, δεν πειράχτηκε. Και σου παρουσιάνε ότι δίθεν προσκυνούν τον Ιησού Χριστό. Ποιον Ιησού Χριστό προσκυνάνε. Εγώ σας είπα αυτή είναι η συστασή μου και θα το λέω και δεν με ενδιαφέρει χαρακτηρίσουμε όπως θέλετε μα βρίστε τους όλους όλους μα βρίστε τους επιτέλους να καταλάβουν ότι υπάρχουν μέσα εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν και ορθόδοξοι διαμαρτυρώμεοι που δεν συμφωνούν και είναι βλακία αυτό που λένε πολλοί μα θα πάει λέει ο ψήφος μα θα πάει υπέρ του ενός τι με ενδιαφέρει με να τα κάνει εγώ τι ψήφισα μπροστά στο Θεό εγώ, εγώ τα χέρια μου είναι καθαρά εμένα τα χέρια μου είναι καθαρά, δεν τα μαγάρισα, ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Κανένα, ούτε ένα ακόμα, ούτε ένα ακόμα, ούτε ένα ακόμα. Δεν βγήκε να υπερασπιστεί, Ο το Χριστό, ο Χριστός δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Να υπερασπιστεί την πίστη του Χριστού, να υπερασπιστεί την αλήθεια επιτέλους, την αλήθεια. Είμαστε λοιπόν πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύω στον Χριστό, σας ερωτώ. Πιστεύω στον Χριστό. Πιστεύω στον Χριστό. Θεός ο Ανδρουράκης. Θεός ο Καρνάβαλος. Τον είδατε τον Καρνάβαλο πρωτεύουσα. 800.000 κόσμοι. 800.000 κόσμοι. Από τα πέρατα της γης, το ακούσατε εδώ πέρα, είχε έρθει ο κύριος Αλέκος, δεν είναι σήμερα εδώ. Ο οποίος δουλεύει κάτι στο κτλ. και μας είπε 800.000, από την Πορτογαλία πέρα ήρθανε για το καρναβάλι, την Πορτογαλία. Και εσύ η εκκλησία είναι δίπλα σου, δίπλα σου είναι στην πόρτα σου, δίπλα. Η καμπάνα βαράει, σε ξυπνάει, τίποτα. Κάθεσα. Ποιος Χριστός λοιπόν, ποιος Θεός λοιπόν, ποιος Θεός. Δεν μου είπατε θέλετε να σας, πω, να σας πω τα πρέποντα και όσοι τα αρέσκοντα. Να λοιπόν αυτά είναι τα πρέποντα. Τα πρέποντα είναι αυτά. Να σα πω αυτό που πρέπει να σα πω. Αν θα σα έλεγα αυτά που σα αρέσουν, ξέρετε θα σα έλεγα Α, καλοί χριστιανοί είσαστε, μπράβο ρε παιδιά. Τι καλά παιδιά που είσαστε εσεί. Ήρθατε και στην... εδώ να ακούσετε ομιλία. Να σα πω, σα κάνω ένα, μία, ένα κήρυγμα, όχι κήρυγμα, κολακία θα ήταν. Τι να το κάνει όμω αυτό. Την αλήθεια να ακούσει. Μπα και ξυπνήσει κανένα από εμά. Μπά και ξυπνήσει καμιά συνείδηση από εμάς και να αρχίσουμε τουλάχιστον να βλέπουμε τα χάλια μας και να κοιτάξουμε να διορθωθούμε Η δωρολατρία λοιπόν, Θεός, Ιησούς Χριστός δεν υπάρχει σήμερα. Παρά μόνο σε ελάχιστους, σε ελάχιστες συνειδήσεις, σε ελάχιστους ανθρώπους, σε ελάχιστες ψυχούλες οι οποίες πραγματικά πονούν δια των Χριστών κλαίνε δια των Χριστών ο Χριστός είναι η ζωή τους είναι η υπαρξή τους υπάρχουν σήμερα καρδούλες σαν αυτήν την καρδιά του Αποστόλου Παύλου που έλεγε ότι ζω ουκέτει εγώ αλλά ζει ελεμί Χριστός εγώ δεν ζω πλέον μέσα μου ζει ο Χριστός αισθάνομαι ότι όλος μέσα ολόκληρος μέσα υπάρχει ο Χριστός υπάρχουν και τέτοιες καρδιάς υπάρχουν αλλά λίγες όμω. Και μετά από αυτό, μετά από το αμάρτημα της ειδωλολατρίας, το οποίο όπως σας είπα το παρουσιάσαμε σε δύο, σε δύο μέρη γιατί ήταν αρκετά μεγάλο, έρχομαι στη συνέχεια, στη συνέχεια των θεμάτων μου. Και επειδή είμαστε μέσα σε μια μεγάλη και αγία περίοδο, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θεωρώ χρήσιμον να ασχοληθούμε με αμαρτήματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση μέσα στην Αγία και Μεγάλη αυτή περίοδο. Υπάρχει έξαρση αμαρτημάτων μέσα στην περίοδο αυτή, ασφαλώς. Και μάλιστα στην περίοδο αυτή, την Αγία περίοδο ο σατανάς να ξέρετε δεν θα πάει να τα βάλει, να πολεμήσει τους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία. Αυτούς τους έχει δικούς τους. Ο σατανάς αυτή την περίοδο θα πολεμήσει αυτούς που θέλουν να αγωνιστούν, που θέλουν να παλέψουν λίγο. Εκεί θα στρέψει τα βέλη το ο κατραμένος. Και τα βέλη του είναι αντίστοιχα με τον αγώνα που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα στην, νηστεί, μέσα στην περίοδο αυτή της Αγίας Τεσσαρακοστής. Νηστεύεις, θα σε πολεμήσει με τι, με την γαστριμαργία και με τη λεμαργία, που θα είναι και το θέμα μας σήμερα, προσεύχεσαι, θα σε πολεμήσει με την οκνηρία, με την τεμπελιά. Προσπαθείς να κάνεις κάτι, θα σε πολεμήσει με τον εγωισμό, τον καταραμένο. Θα προσπαθήσει να σου πει ότι εσύ πλέον, α, εσύ είσαι άγιος, α, εσύ πέταξες, εκράτησες μια Τετάρτη, μια Παρασκευή, α, εσύ πλέον Αγίασες. Θα σου βάλει τέτοιους λογισμούς στο μυαλό σου. Ανάλογα με τον αγώνα που καταβάλλουμε, ανάλογα με την προσπάθεια που καταβάλλουμε, να ξέρετε θα έχει εκείνος τα αντίστοιχα δηλητηριώδη βέλη του, προκειμένου να μας χτυπήσει ακριβώς εκεί, στον αγώνα από τον οποίο προσπαθούμε να καταβάλλουμε. Και επειδή, όπως σας είπα μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή το πρώτο το οποίο υποχρεούται να κάνει ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι η νηστεία να φυλάξει τροφές οι οποίες θεωρούνται από την Εκκλησία αρτίσιμες γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο σατανάς Εκεί ακριβώς σε αυτό το σημείο του αγώνος θα στρέψει όλη του την προσοχή για να μας χτυπήσει και να μας κάνει να υποχωρήσουμε ή και να χαλάσουμε την νηστεία μας. Καταρχάς να σας δείξω πώς γίνεται η νηστεία της Αγίας Τεσσαρακοστής. Διότι εδώ Υπάρχουν πολλές απόψεις και δυστυχώς, δυστυχώς, θα το πω και αυτό, γιατί σας είπα εγώ δεν κρατάω τη γλώσσα μου, δυστυχώς δεν μπορώ να την κρατήσω, δεν μπορώ να την κρατήσω, τι να κάνω. Δυστυχώς, δυστυχώς, ακούονται φωνές προοδοτικές, ακόμα και από επίσημα χείλη ιερέων και δεν ξέρω μήπως και αρχιερέων. Σήμερα το πρωί συγκεκριμένα μας πήρε κάποιος το τηλέφωνο, μια κυρούλα η κακομοίρα. Βίλησε τον πατέρα μου, λέει παπούλι, λέει, σήμερα τι τρώνε, λέει. Τι τρώνε, λέει σήμερα. Λέει λάδι τρώνε, λάδι. Λάδι. λάδι. Τι να σας πω, λέει. Ήρθε ένας παπούλις εδώ, λέει. Είχε, είχε μαγαζί αυτή. Ψώνισε, λέει ψάρια. τώρα ρωτήσαμε, λέει παπούλι, τι τρώνε, ψάρια, λέει. Συμπαίνει στις ψάρια. Λάδι, τρώνε σήμερα, λέει. Τρώνε ψάρια σήμερα. Τρώνε ψάρια. Τρώνε ψάρια, λέει σήμερα. Βεβαίως το κατηγορώ μπορεί να μην ξέρει ο άνθρωπος. Υπάρχουν ιερείς που δεν γνωρίζουν καλά, μην νομίζετε, Αλλά αυτά σας τα λέω, αυτά σας τα λέω όχι βέβαια μόνο για να καταδικάσω τέτοιες απόψεις και όχι πρόσωπα αλλά και για να μην παρασύρεστε, γιατί ακούω πολλούς που λένε να έφαγε φαπάς, τρώγε το σπότις. Κι άμα τρώγε σπότις τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε και αματρώει ο δεσπότης, κι αματρώει ο παπάς. Τι είναι δηλαδή ο παπάς, ο δεσπότης μεθάβλε θα λογοδοτήσει για σένα. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τι πράξει. του. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τα έργα του. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. <συσκλή> και αν μάθουμε Πώς γίνεται, τότε πλέον θα είμαστε πολύ φιδωλοί στις απαιτήσεις μας. Διότι βλέπω πολλούς και πολλές που έρχονται να ζητήσουν να κάνω κάποια υποχώρηση και το πρώτο που ζητάνε είναι δώσε μου κρέας, να φάω κρέας. Για να δείτε πρώτα πώς γίνεται η νηστεία και μετά θα δούμε αν βαστά η καρδούλα σας να φάτε κρέας. Η νηστεία λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο γίνεται, πρέπει να γίνεται κατά μίμηση της νηστείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διότι όπω ξέρετε ο Κυριός μας ενίστεψε ενίστεψε 40 ημέρες επάνω εις το σαραντάριον όρος μετά τη βαπτισή Του και θυμάστε λέγει και υπερτονίζει ο Ευαγγελιστή Λουκάς ότι μέσα σε αυτές τις 40 ημέρες άρτον που και έφαγε και ίδωρ ου και έπιε. Σαράντα ημέρες και 40 νύχτες, νερό δεν ήπιε και ψωμί δεν έβαλε στο στόμα του. Παντελής ασητία. Και επομένως η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή γίνεται κατά μίμηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή πρέπει μακάρι να μπορούσαμε και εμεί οι χριστιανοί να νηστέψουμε κατά αυτόν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και ψωμί να βιβάλουμε στο στόμα μας και νερό να βιβάλουμε στο στόμα μας αλλά επειδή οι δυνάμει του ανθρωπίνου σώματος είναι περιορισμένου με ελληνικούς περιορισμένων δυνατοτήτων γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η εκκλησία μας ως σοφή μητέρα που είναι μας έχει δώσει πώ θα πρέπει να νηστεύουμε πώ λοιπόν θα πρέπει να νηστεύουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή δεν έχει λάβει ή μάλλον μια διόρθωση δεν είπαμε πρέπει να πω τα πρέποντα να μην πω τα αρέσκοντα να πω λοιπόν τα πρέποντα ό,τι ορίζει θα πω ό,τι είναι το σωστό Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή δεν έχει καθόλου μαγειρεμένο φαγητό Ξηροφαγία δηλαδή Αν θα φας λίγο ψωμάκι Θα φας κανένα ξηρό καρπό Θα φας κανένα φρούτο ε. Ή μάλλον όχι Θα το διορθώσω και πάλι Κι άλλο θα το διορθώσω Το διορθώνω κι άλλο Το διορθώνω κι άλλο Τα πρέποντα δεν θέλετε Τα πρέποντα. Δευτέρα, τρίτη, Τετάρτη, Πέντε, Παρασκευή Ενάτη τα λέω καλά, θεώνει. Ένατι; Τι σημαίνει ενάτη. Τι σημαίνει ένατι; Τι σημαίνει ενάτη. Ένατι ε, σημαίνει θα περιμένει να στη το μεσημέρι. Και μετά τι τρει το μεσημέρι θα πιει λίγο νεράκι, θα φάς λίγο ψωμάκι και ένα φρούτο. Και μετά θα περιμένει την άλλη μέρα τι τρει το μεσημέρι για να ξαναφά. Λίγο νεράκι, να φας λίγο ψωμάκι, να φας ένα φρουτάκι κλπ. Κουνάτε τα κεφάλια σας. Κουνάτε τα κεφάλια σας. Κουνάτε τα κεφάλια σας. Κουνάτε τα, κουνά τα κεφάλια σας. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Θα σας πω λοιπόν κάτι για να τα κουνάτε τα κεφάλια σας, αλλά να σκύψετε κάτι και να κοκκινήσετε από την τροπή σας. Ε, σε ένα χωριό να αξιωμολογήσω. Δεν σας λέω ψέματα. Αυτά ό,τι σας λέω εδώ είναι αλήθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό έχω ξαναπεί και άλλη φορά. <Κι> πήγα σε ένα χωριό να αξιωμολογήσω. <Κι> ήρθε λοιπόν μία γερόντισσα να αξιολογηθεί, ευλαβέστατη. Έρχεται πάντα, αλλά όταν πρώτο ήρθε, όταν πρώτο ήρθε, μου έκανε εντύπωση έτσι η ευλαβιά της. της. λέω λοιπόν μεταξύ των άλλων αφού μου εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά της και είδα ότι πρόκειται περί ευλαβούς γυναικός της λέω την νηστεία σου, λέω τη φυλάς, τι νηστείες της φυλάς. Χαμογέλασε λίγο και μου είπε τι με ρώτησες παππούλη, αν φυλάω τις νηστείες και μου είπε το εξής, και παρακαλώ προσέξτε, σας είπα, ευτυχώς που καθόστε το μόνο που θα σκύψετε είναι το κεφάλι σας και πρέπει να το σκύψετε το κεφάλι σας όλοι και εγώ να το σκύψω και να ντραπούμε, να ντραπούμε, να ντραπούμε. Μου λέει η εγώ είχα μια μάνα, Αγία μάνα. Όταν έμπαινε 40 είμαστε 7 αδέρφια 7 αδέλφια. 7 παιδάκια είχε αυτή η γενεκούλα. Χύρα. Όταν έμπαινε 40... 40 όταν έμπαινε 40... μας έδινε λέει μετά τις 3ς... ακούτε. Μάλλον στο τραπέζι μας έβαζε μια φετούλα ψωμάκι μετά τις 3 μια φετούλα ψωμάκι. Λίγο ξίδι επάνω στη φετούλα, λίγο ξίδι, γελάτε. Λίγο ξίδι επάνω στη φετούλα, παιδάκια σας λέω, καταλαβαίνετε παιδάκια, 5, 6, 7, 8 χρονών. Λίγο ξίδι επάνω στη φετούλα και ένα ποτηράκι νερό δίπλα. Και το πίναμε, τρώγαμε τη φετούλα μας, πίναμε το ποτηράκι μας στο νερόκι και το και περμέναν μέχρι την άλλη μέρα τις τρεις πάλι που πάλι στην ίδια θέση στο τραπέζι μας περίμενε μια φετούλα ψωμάκι με λίγο νεράκι και με το ξίδι επάνω. Και όταν λέει πηγαίναμε, πηγαίναμε μερικές φορές παιδάκια τώρα, παίζουν τα παιδάκια. Κοράκιαζε το λαρρίκι τους, κοράκιαζε το λαρρίκι τους, κοράκιαζε. Ιδρώνανε, ιδρώνανε και θάλανε νερό. Επηγαίναμε στη μάνα μας και τη ροή και της λέγαμε μάνα λίγο νεράκι, διψάω. Και μας έπαιρνε λέει από το χέρι, μας έπαιρνε από το χέρι, μας πήγαινε μπροστά στο εικόνισμα του Κυρίου και έλεγε «Τον βλέπεις, ο Χριστούλης δεν θέλει να πεις νερό. Εσύ θέλεις» Και σφιγγόμαστε, σφιγγόμαστε, σφιγγόμαστε. Κοράκιαζε το λαρίκι μας, αλλά νερό δεν πίναμε. Και περμέναμε τις τρεις, να πιούμε το ποτήρι το νερό δεν τραπήκατε ακόμα, εγώ τρέπομαι πάντω. εγώ τρέπομαι γι' αυτό με έκανε αυτή η, γερόντισσα, η γερόντισσα, να τραπώ πραγματικά αν φυλάω μου λέει νηστεία αν φυλάω νηστεία να ξέρες τι μάνα είχαμε μου λέει παππούλου στα Ραχοβίτηκα την βρήκα αυτή τη γρία και αν θέλετε να σας δώσω και το όνομά της να πάτε τη βρείτε και να σας τα πει η ίδια με το ίδιο της στο στόμα αν αισθάνεστε ότι εγώ σας δέω υπερβολές και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο εκεί πάλι στα Ροχοβίτικα έχει έρθει ένα παιδί παιδί, άνεκα καμία σαρανταριά χρονών πρόσφυγας από τη Ρωσία πρόσφυγας, προσέξτε με τι έκανε, τι μου είπε μάλλον, μακούλι λέει στο σπίτι μα εμεί εννιά παιδιά. Πόσα παιδιά έχετε εσεί, ένα, δυο, ένα, δυο έτσι. χριστιανέ είσαστε, μπράβο Όλο πίστη στο Θεό είσαστε. Εννιά παιδιά, η Ρωσίδα, μάνα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ Θα σα πω το όνομά του να πάνε τον Βρύτη και αυτό ναι. Εκεί μένει, εδώ στα Αραχωβήτηκα μένει Όταν όλες οι Ρωσίδες Παρακαλώ, όλες οι Ρωσίδες Όταν έμπαινε Σαρακοστή Και τα μωρά παιδιά Τέρμα το γάλα Μακριά, μακριά από το βυζί της μάνας Μακριά, μακριά Τίποτα, κλαίγανε, φωνάζανε Δεν θυλάζανε οι μανάδες οι μανάδες δεν θυλάζονται. Όταν θα πάμε σε εκείνο το δικαστήριο τι θα πείτε εσείς που μέχρι 20 και 25 χρονών τα παιδιά σας θα μάθετε να τρώνε σαν τα ζώα και δεν ξέρουν τα παιδιά σας σήμερα πότε είναι σαρακοστή πότε αρχίζει νηστεία και πότε τελειώνει τι θα πείτε σαρακοστή τέρμα το θύλασμα τέρμα Τέρμα. Και ξέρεις τι μου πέ. Μου λέει παππούλοι εμείς ξέρεις με τι μεγαλώσαμε. Σας είπα θα σου πω το όνομά του. Ξέρεις με τι μεγαλώσαμε. Με μεγαλώσαμε. Τουρσιά. Μου λέει να σου φτιάξω τουρσί, θα σου μείνει αξέχαστο. Με τουρσιά μας μεγάλωνε μάνα μου. Με τουρσιά. Και τα μωρά παιδιά χαμομπίλια τσάγια, χαμομπίλια τσάγια, γάλα τέπα, λάδι, τίποτα. Τίποτα. Κρέμε. Ποιες κρέμες. Πού τις βρήκαν οι τις κρέμες. Πού τις βρήκαν οι Ρωσίνες τις κρέμες. Πού τις βρήκαν. Πάθανε τίποτα τα παιδιά τους. Τίποτα. Δεν θέλετε τα πρέποντα. Τα πρέποντα σας λέω. Αν σας έλεγα τα ρέσκοτα, ξέρετε τι θα σας έλεγα. Ε, παιδάκια είναι. 20 χρονών ταυλαράς. Παιδάκια πεδάκι, να φάει. 20, παιδε... 20 χρονών ματράχαλων και δώστε να φάει γάλα λες και είναι τι τι δεν του δώσει να φάει πάει 100 κιλά πόσα πρέπει να φτάσει δηλαδή 200 πόσα πρέπει να του δώσει να φάει έτσι πρέπει λοιπόν να γίνεται η νηστεία και επειδή ο διάολος το ξέρει καλά αυτό πριν ακόμα αρχίσει η νηστεία μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και αρχίζει και δουλεύει τώρα βάζει τα μηχανάκια του τα μηχανάκια επήγα για αξιολογήση. εγύρισα περίπου 40 χωριά Δεν ξέρουν βέβαια ο κόσμος, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Ερχόνταν οι γερόντισσες, επειδή ξέρουν ότι πάντα μέσα σε αυτά που θα ρωτήσω είναι και η νηστεία, ερχόταν φέρνανε, διωμίζαν τις σακούλες φάρμακα. Κοίτα παππούλοι τι τρώω, κοίτα παππούλοι τα φάρμακά μου. <σκοίτα> ναι. Εφέρναν τα δικαιολογητικά. <σκοίτα> παππούλοι, κοίτα. Εγώ πρέπει να φάω. Καπούλι, κοίτα, μια κούφτα φάρμακα πίνω. Θα σας πω και εδώ κάτι. Άρα ξέρετε κάτι, δεν είμαι ακραίος. Και μάλιστα θα σας πω κάτι, είσαι άρρωστος, θα φας. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Εκκλησία. Αν διαβάσετε τους κανόνες της Εκκλησίας, το πιδάλιο, πιδάλιο, το, το πιδάλιο, λέει και τονίζει όταν μιλάει για την νηστεία, στον 69ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, εδώ, ας το διαβάσω τώρα, καλά που το βάλαμε, ε? κάτι, κα, κάτι καλό θα βγει από τούτο. Ακούτε τι λέει ο κανόνας, τι λέει ο κανόνας. ή της επίσκοπος δεν πανάνε επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή παπάς ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης την Αγία τεσσάρακοστή Ιούνι την Αγία τεσσάρακοστή, Ιούνι στεύει να θέλετε το διαβάσετε μετά μόνοι σας μιλάτε το δικά μου ή Τετράδα ή Παρασκευή Τετάρτη ή Παρασκευή καθερίστο Ξύρισμα, ξύρισμα, πέτα μα τωρά σου. Άμα δεις παπά και τρώει, πέτα μα τωρά σου. Δες, πω, και τρώει, πέτα μα τωρά σου. Αλλά προσέχτε και την υποσημείωση παρακαλώ, την υποσημείωση. Εκτός η μη διασθένεια σωματική είναι εμποδίζητο. Αν είναι άρρωστος. Εκεί υπάρχει εξαίρεσος. Αλλά προσέξτε τώρα αγαπητοί μου και αγαπητές μου, προσέξτε σας παρακαλώ. Τι σημαίνει είπε ο γιατρός να φάει ο κρέας. Κάποτε ήρθε μια κυρία η οποία πάντα νύστευε, πάντα και μάλιστα νύστευε και αυστηρά. Έπεσε το αίμα της, έπαθε υπο, η αναιμία πως τη λένε. Και τη είπε ο γιατρός ότι εσύ οπωσδήποτε πρέπει τρει φορές την εβδομάδα τέσσερις να τρως κρέας. Ήρθε λοιπόν τα δακρύων στην εξομολόγηση, πραγματικά τη, τη λυπήθηκε η ψυχή μου, σα το λέω ειλικρινά, με αναστεναγμούς και με λυγμούς. Παππούλη μου τι να κάνω. Αυτό και αυτό μου είπε ο γιατρός, βέβαια δεν χρειάζεται να της πω, δεν, δεν φάνηκε και ούτε το φαντάστηκα πότε θα μου έλεγε αυτή η γυναίκα ψέματα. Τι να κάνω. τις λέω όταν μου είπε, τις λέω εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις. Μου λέει εγώ σκέφτομαι να μην φάω και α τις λέω όχι, αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί αυτό είναι βαριά αμαρτία. Τότε τι θα κάνει. Θα σου πω τι θα κάνεις. Θα σου πω τι θα κάνεις και σας λέω και εσάς τι θα κάνετε εάν εάν ο γιατρός πει κάτι. Γι' αυτό σας το αναφέρω το παράδειγμα. Της λέω, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, θα τρως κρέας. Αλλά πώς θα το τρως το κρέας. Τι σου είπε ο γιατρός πρέπει να φας. Σηκώτη, μάτσι Θα φας λοιπόν σηκώτη. Ξέρετε, το σηκώτη κάνει καλό για την ανομία. Θα φας σηκώτη, ωραία. Θα ψέγεις λοιπόν μια φετούλα σηκώτη. Το πρωί θα σηκωθείς, θα πιεις το τσάι σου, όλη η μέρα δεν θα φας λάδι, το μεσημεράκι θα φας το σηκώτι σου σαν φάρμακο. Θα mm. το έχεις ψήσει, ούτε πατατούλες στο φούρνο, ούτε τα βουτυράκια του, ούτε το ένα του, ούτε το άλλο του. Σηκώτι ψημένο η σκάρα, θα το φας, θα σου κάνει καλό και δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα. Mm. Και έβγαλε παρακαλώ, παρακαλώ όλη τη Σαρακοστή χωρίς λάδι, χωρίς λάδι, τρώγοντας απλώς τις τέσσερις φορές την εβδομάδα, μία φέτα, ψηκώτη, και εκείνο σχεδόν ξαναρτιγούτε αλάτι του βαζεπάνου, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανη, ούτε τίποτα. Έτσι. Ίσα, ίσα για να μην το ευχαριστηθεί. Και ξέρετε τι μου είπε, όταν ήρθε παραμονές του Πάσχα πάλι, να εξομολογηθεί, ξέρετε τι μου είπε Παππούλη μου λέει Κρέας μπορεί να φάγα Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι νίστεψα. Και πως είναι δυνατό να μην νύστεψει Τυριά δεν έφαγε, γάλατα δεν έφαγε Βούτυρα δεν έφαγε, αυγά δεν έφαγε Ψάρια δεν έφαγε Μόνο εκείνη την ξέρει Φετούλα το σηκώτη Το οποίο ήταν το φαρμακό της Αν θες να νυστεύσεις Μισθέρεις. Και, και ο γιατρός να σου πει. Τι σου είπε ο γιατρός. Ο γιατρός δεν σούπε να βάλει σάλτσες. Ο γιατρός δεν σούπε να φτιάξει ψητά του φούρνου. Ο γιατρός σου είπε να φά, αν είπε να φά, ένα κομματάκι κρέας. σας ίσα γιατί σου κάνει καλό στο αίμα σου. Δεν σου είπε ούτε να φά και τα γάλατα. Ούτε να φά και τα τυριά. Ούτε να φά και τις γιαούρτες. Ούτε να φά και τα βούτυρα. Ούτε να φά τα αυγά. Ούτε να φά τα ψάρια. Τίποτα δεν σούπε. Ο γιατρός σου είπε να φας κάτι για φάρμακο. Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο το βρήκα στο Άγιο Νόρος. Τι βρήκα στο Άγιο Νόρος; Ήταν ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, 95 χρονών. Ήταν στα τελευταία του ο Κακομύρης και όταν μπήκε σαρακοστή, εκεί στο Άγιο Νόρος όπως ξέρετε όλοι, γέροι, νέοι, όλοι τα πάντα, δεν έχει λάδι, εκτός κύριακο. Λοιπόν, είπε όμως ο γιατρός για τον γεροντάκο αυτόν, λέει στον ηγούμενο, γέροντα του λέει αυτός ο, ο γεροντάκος λέει πρέπει να φάει λίγο λάδι, τουλάχιστον τον λέει να φάει γιατί θα πέσει χάμη, θα πεθάνει. Ο γέροντας λέει δώστε το, ο ηγούμενος δηλαδή, δώστε το. Πάνε λοιπόν στον ηγούμενο, πάνε στο γεροντάκο, ναι πάνε στο γεροντάκο, λέει ο ηγούμενος είπε να φας λάδι. Λάδι να φάω. Τι να κάνει όμως ο ηγούμενος το είπε, έπρεπε να φάει. Λέει πόσο λάδι πρέπει να φάω, ρωτάει το γιατρό, πόσο λάδι πρέπει να φάω, να βάλω στο φαΐ μου. Λέει, ε, μια κουταλίτσα λάδι θα σου βάζουμε, λέει, τι νομίζει να σου βάλουμε. Λέει, εγώ θέλω να μου φέρνετε το φαγητό μου χωρίς λάδι και θα μου βάζετε δίπλα και ένα μπουκαλάκι λάδι. Και θα τα ρυθμίσω εγώ, μη φοβάστε. Λέει. Πράγματι λοιπόν στο δίσκο που του πηγαίναν κάθε μέρα, του πηγαίναν το φαγητό του χωρίς λάδι και του είχαν και ένα μπουκαλάκι λάδι. Και ρώτα για τον γιατρό, πόσο είπες λέει πρέπει να φάω λάδι, μια κουταλίτσα μάλιστα. Έπαιρνε το μπουκάλι, έβαζε το κουτάλι, έβαζε στο κουτάλι μια κουταλιά λάδι, το έπαιτσ και μετά έτρωγε και το φαγητό του, αλάδι αλλού. Φάει και εσύ έτσι λάδι. Φά το και εσύ έτσι. Θες λάδι? Φά το έτσι. Καλό θα σου κάνει. Να το τρως με το κουτάλι, με την πουκάλα. Μπορεί να το πιεις το, το, το λάδι με την πουκάλα; Δεν μπορεί να το πιεις, δεν πίνεται. Mm. Εσύ το πίνεις. Ε, θα το πίνεις εσύ να μην το πιεις τώρα. <laughs> Μου κάνεις το ξύπνιο. <laughs> λοιπόν, αμέσως έρχεται με τόσο. Ε, με τόσο. Είδατε λοιπόν αν θέλει κάποιος να νηστεύσει νηστεύει και την υγεία του διαφυλάτη και τώρα να έρθω στο αμάρτημα στα λίγα λεπτά που μου απομένουν, νηστεύεις θα έρθει ο διάολος τώρα με τη λεμαργία και με τη γαστριμαργία και ο οποίος δεν θα σε αφήσει σε ησυχία τι θα σου βρει Ξέματα θα σου λέει γιατί ψεύτης είναι, το είπε και ο Κύριος Θα σου πει είσαι άρρωστος Θα σου πει Δεν αντέχεις Εσαι γρια Τώρα το θυμήθηκες ότι είσαι γρια ε. Για να σε πει κανένας γρια όξο Για να σε πει κανένας γρια πάει, πάει. πάει εκεί Θα του κόβεις την καλημέρα για χρόνια Τώρα όμως επειδή θες να φας Τώρα το θυμήθηκες ότι είσαι γρια θα σου θυμίσει ότι είσαι γριά, θα σου πει το ένα, θα σου πει το άλλο, θα σου βάλει κοινό λογισμούς, το ένα. Και τελικά ποιος θα είναι ο λόγος, η κοιλιά, η γαστριμαργία, η λεμαργία, ίσα ίσα να φάμε, Πολλέ φορέ. Αυτή την ανάλυση που σας κάνω εδώ όταν έχω ώρα στη διάθεσή μου πολλές φορές την κάνω και στην εξομολόγηση, ορισμένος εξομολογουμένος. Και ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα. Το παραδέχονται. Παπούλι πράγματι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο πράγματι. Ποιος σώθηκε από το λάδι. Ποιος σώθηκε από το λάδι. Ποιος σώθηκε από το κρέας. Ποιος. Την κατοχή τρώγατε κρέατα και λάδια. Για να σας ρωτήσω εσάς. Οι αγιάδες σας και οι μανάδες σας που ήταν τότε στην ηλικία τη δικιά σας που είσαστε εσείς σήμερα, οι αγιάδες σας και οι μανάδες σας τρώγανε λάδια, τρώγανε... λάδια τα κλάνα τα... ναι, καλά μας δεν τρώγατε. Νάτα, τα σας. Πείτε, και πείτε άλλα, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα. Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Αλλά ο διάολος αυτή είναι η δουλειά του. Εκεί που βλέπει ότι πάνε στο στίβο της νηστείας, εκεί θα σου βάλει τις τρικλοποδιές. Εκεί θα σου δημιουργήσει τα εμπόδια. Και μη σας φαίνεται περίεργο, μη σας φαίνεται περίεργο να σου πω κάτι. Αν σου πει ο γιατρός ή αν σου το πει εκείνα πώς τα λένε είναι τα, τα diet, για τα αισθητούτα δυνατίσματος, τα body line, Εάν τα πει εκείνο και το λάδι κόβεις και το φαγητό κόβεις και το κρέας κόβεις και το ψάρι κόβεις και τα τυριά κόβεις και τα γάλα τα κόβεις και όλα τα κόβεις. <ΣΣΣ> Αν στο το πει... εκεί δεν σε πειράζει ο διάολος. Oh, oh, oh, oh. Αυτά τα θέλει. Αυτά τα θέλει. Εκεί δεν σε ενοχλεί. Εκεί που θα σε βασανίσει είναι ακριβώς εάν αυτό που πάνα να κάνεις πά να το κάνεις προς δόξανο θεού. Εκεί θα σε χωρέψει, πονοκέφαλο θα σου φέρει, ζαλάδες θα σου φέρει και θα νομίζεις ότι είναι από την νηστεία. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δεν είναι από την νηστεία. Αν δεν κάνετε, αγαπητοί μου, ακούστε να σας πω κάτι. Εάν δεν κάνετε υπερβολές νηστεία, η νηστεία είναι πάντα προς πάντα ωφέλιμος, φέλιμος τι λένε Πατέρα Εάν δεν κάνουμε υπερβολές, η νηστεία είναι προς πάντα ωφέλιμος. Ποτέ δεν γίνε βλαβερή η νηστεία. Και στον πλέον άρρωστο. Εάν γίνεται με μέτρο και με σύνεση, η νηστεία είναι προς πάντα ωφέλιμος. Επομένως αν αισθάνεσαι πονοκέφαλο, αν αισθάνεσαι ζαλάδες, αν αισθάνεσαι ένα πέσεις κάμω, αν αισθάνεσαι κομμάρες, αν αισθάνεσαι το ένα. Αυτά είναι όλα τεχνιάσματα του Διώμου που ήρθε να σε ανακόψει, να ήρθε να σε εμποδίσει ήρθε να σου δώσει δίθε να καταλάβεις ότι από την νηστεία τα παθαίγεις όλα αυτά προσέξτε μην υποχωρήσετε ξεκινήστε τον αγώνα σας έτσι όπως τον θέλει ο Κύριος και η Εκκλησία μας κάντε την νηστεία σας ξεκινήστε την νηστεία σας όπως φαντάζομαι και την ξεκινήσατε έτσι ακριβώς όπως την ορίζουν οι Άγιοι και οι Ιεροί Πατέρες τη βδομάδα μην τρως λάδι δεν θα πάθεις τίποτα και θα δεις ότι όταν θα έρθει η Αγία και Μεγάλη Μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου θα αισθανθείς ότι και καθαρμένοι ψυχοί και σώματι ατενίζουμε την Ανάσταση του Χριστού ας σε ερωτήσω κάτι πέσει ότι έφαγες Πες ότι έφαγες. Έφαγες. Εντάξει. Πέρυσι, πρόπες μάλλον, ήρθε κάποιος επάνω στην ποιτήτσα που μονα και λειτουργούσα τη μεγάλη εβδομάδα. Ήρθε ένας γιατρός, θυμάμαι. Μένα Σάββατο το πρωί να ξομολογηθεί. Κατάποποποψε εγώ όλη τη εβδομάδα. Μου λέει, γερόντισα εκεί, θέλει κάποιος λέει να ξομολογηθεί. Να ξομολογηθεί». Το ρώτησα, Τι μου Σήμερα το πρωί, μου λέει, πριν έρθω εδώ στην εκκλησία έφαγα το τυρί μου, το γάλα μου, το αυγό μου. Ρε χριστιανέ μου, του λέω, για κάτσε, λέω, για περίμενε. Τι είσαι, του λέω, μου λέει, γιατρός. Του λέω, ντρέπουμε, ντρέπουμε για λογαριασμό σου, ντρέπουμε. Καλά, του λέω, εσύ δεν άκουσες ποτέ σου για μεγάλη Παρασκευή, για Μέγα Σάββα, δεν άκουσες ποτέ σου. Ποτέ σου δεν βρέθηκε μια μάνα να σου πει... Για Μεγάλη Παρασκευή, για μεγάλο Σάββατο, κανένας! Ένας πατέρας, κανένας πατέρας, κανένας! Και τον ρώτησα κάτι, εσύ του λέω σήμερα έφαγες γάλα, τυρί, αυγό αύριο θα ξαναφάς πάλι Κυριακή του Πάσχα, θα ξαναφάς γάλα, τυρί, αυγό Ποια είναι η διαφορά! Τι Πάσχα, Πάσχα θα νιώσεις εσύ ρε, το Μάρι, τι Πάσχα θα νιώσεις εσύ! Εσύ χτες σήμερα τρώς! Αύριο τρως, μετά αύριο τρως, εσύ κυλάει η ζωή σου όπως κυλάει η ζωή του, του, του, του γουρουνιού και του σκυλιού. <Συλίου> έτσι, έτσι δεν πάει. Εσύ ζεις, μπράβο, όπως το πει ο αδερφός ο Ιωάννης, ζεις για να τρως, δεν τρως για να ζεις. Τι Πάσχα θα κάνεις εσύ ρε Εμείς οι χριστιανοί αλαπητοί μου αδερφοί, έχουμε και αυτό το προνόμιο, ότι η νηστεία, η νηστεία πέρα από την είναι οφέλιμο στην ψυχή μας πέρα από ότι είναι οφέλιμο στο σώμα μας Είναι οφέλιμος και σε κάτι άλλο, ότι σε κάνει να ξεχωρίζεις τις, τις ξεχωρίζεις τις ημέρες Τις ξεχωρίζεις τις ημέρες Ξέρεις σήμερα νηστεύω γιατί είναι Παρασκευή και θυμάμαι το πάθος του Χριστού Νηστεύω σήμερα, είναι Τετάρτη γιατί θυμάμαι την προδοσία του Ιούδα νηστεύω τώρα είναι μεγάλη σαρακοστή διότι ετοιμάζομαι για την Ανάσταση του Χριστού νηστεύω τη Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύω τη Παναγία για να υποδεχτώ την κίνηση της Θεοτόκου ξέρεις τι κάνεις αυτά είναι ζωντανά πλέον αυτοί είναι όπως γαϊδροποιημένα όντα όπως τους είπε κάποιο. γαϊδροποιημένα όντα αυτοί δεν έχουν μπροστά του τίποτα, καμία ψυχή τίποτα αυτοί ζουνε για να κλώνε αυτή είναι η του δεν έχουν άλλο σκοπό σε τούτη τη ζωή γι' αυτό λοιπόν θυμηθείτε θυμηθείτε να ξέρετε ότι ο διάολος θα ανοίξει πυρ θα ανοίξει πόλεμο εναντίον σας με όπλα του τη λεμαργία και τη γαστριμαργία θα μας βασανίσει όλους αυτή τη βδομάδα αυτή, αυτή, αυτή, αυτή την Αγία στο 400η. αλλά μην υποχωρήσετε μείνετε σταθεροί όχι ακρότητες, μίνετε σταθεροί Στο βασικό στο, στο, Στη βασική έτσι, Ορθότητα της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής μίνετε σταθεροί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπη, Παρασκευή Ούτε λάδι, Σάββατο, Κυριακή λάδι Δεν θα πάθετε τίποτα Δεν σου λέω ενάτη, δεν σου λέω ξυλοφαγία, Αλλά σου λέω το βασικό Το οποίο είναι ανεφελαίου Και με λάδι Μείνετε σταθεροί και θα δείτε ότι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα είναι μαζί σας και δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψει ποτέ και να θα το αισθανθείτε πως θα περάσει η Αγία αυτή και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ήθε η χάρις και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι με τα πάντα ημών. Αμήν.